Κεφάλαιο Δέλτα, Σελίδα 488, Στίχη 1 στου 22. Οι Απόστολοι Πέτρο και Ιωάννη ενώπιον του Συνεδρίου. 1. Ενώ δε οι δύο Απόστολοι ομιλούν προ τον λαόν, ήλθουν έξαφνα προ αυτού οι Ιερεί που ήσαν κατά την εβδομάδα εκείνη εφημέρειε των ναόν, και ο Ιερεύ που ήταν επικεφαλή τη φρουρά του Ναού, ο οποίο ω προϊστάμενο των Λεβιτών και φρουρών του Ναού έφερε τον τίτλο Στρατηγό του Ιερού, και μαζί με αυτόν ήλθαν και οι 2. Αυτοί όλοι στενοχωρούντο και γανάκτουν διότι οι Απόστολοι εδίδασκον των λαών και κύριοι των εκνεκρών ανάσταση βεβαιούντε και αποδεικνύονται αυτήν δια του Ιησού Χριστού, ο οποίο προσφάτω είχε αναστηθεί. 3. Και έβαλαν τα χέρια των επάνω του και του συνέλαβαν και του έθεσαν υπό επιτήρηση στην φυλακή, δια να του δικάσουν κατά την αυριανή ημέρα, Διότι το εσπέρα πλέον, και δεν έμενε καιρό για να συγκληθεί το συνέδριο. 4. Εν τούτοις πολλοί από εκείνου που ήκουσαν τον λόγον του Πέτρου επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των Ιεροσόλυμα πιστών των Ιησούν ανδρών, εκτός γυναικών και παιδίων, περίπου 5000. 5. Κατά την επομένη δεημέραν, συνέβη να συνεχθούν οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς που κατοικούσαν εις Ιερουσαλήμ. 6. Και ο Άννας ο αρχιερεύς και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι κατοίγονται από οικογένεια αρχιερατική. 7. και αφού διέταξαν τους αποστόλους να σταθούν στο μέσο νόρθιοι σαν κατηγορούμενοι που ήσαν, τους ηρώτων και τους εξήταζαν. Με ποιαν δύναμη ή με την επίκληση ποιου ονόματος εκάματε εσείς αυτό που έγιναν στον χολών. 8. Τότε ο Πέτρο, αφού η ψυχή του εγέμισε από έμπνευση και φωτισμό του Αγίου Πνεύματο, του είπε: «Άρχοντες του λαού και προεστώτε του Ισραήλ, 9. Αφού δεν το είβρατε εσεί άδικον και ανάρμοστον να υποβληθώμεν σήμερον ημείς σαν άκρηση και δίκην διευεργεσίαν ανθρώπου-ασθενού, και ειδικότερο να εξεταστώμεν για το με το οποίο ούτω σε θεραπεύθη. 10. Α γίνει γνωστόν ει όλου σα και ει των λαών του Ισραήλ ότι δια της εμπικλήσεως του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζορέου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε αλλά τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, εν το ονόματι τούτο ο χωλός αυτός στέκεται μπρος σα υγιής. 11. Ο Ιησούς ούτος είναι ο λήθος που εμπεριφρονήθη ως τυποτένιος από εσάς, που λόγω του αξιώματός σας επιστατείται στην πνευματική νοικοδομή του Ισραήλ. Αλλά παρά την περιφρόνηση που του εκάματε, ο λίθος αυτός έγινε ένα γκονάρι που συνένωσε ως άλλους δύο τείχους των Ιουδαϊκών και των Ιδωρολατρικών λαών και στηρίζει το όλων πνευματικών οικοδόμημα. 12. Και δεν είναι δυνατόν διουδενός άλλου να επιτύχουμε τη σωτηνία που μας είπε ο Θεός, διότι δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και ποιόλης της γης πλην του ονόματος του Ιησού, Κανένα άλλο όνομα το οποίο να έχει δοθεί από τον Θεόν μεταξύ των ανθρώπων και δια του οποίου ορίστη δια Θείας Βουλής και αποφάσου να σωθώμεν όλοι εμείς. Και συνεπώς τον Ιησούν Αυτόν ως σωτήρα οφείλωμεν να εγκολποθώμεν. 13. Όσον δε οι άρχοντες των Ιουδαίων έβλεπαν με έκπληξη το άφοβο θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου περ των οποίων ευθύς εξ αρχής αντελήφθησαν ότι ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και ανήκ Εθαύμαζονται για τα γνώσεις των και συγχρόνως ανεγνώριζαν ότι αυτοί ήσαν μαζί με τον Ίσον Δεκατέσσερα. Όταν δεν έβλεπαν τον άνθρωπον που είχε θεραπευθεί να στέκεται μαζί τους όρθιος, δεν είχαν τίποτε να αντιλέξουν. Δεκαπέντε. Για να έβρουν δε κάποιαν διέξοδον στην δύσκολον θέση που είχαν περιέλθει, τους διέταξαν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και αντίλασαν μεταξύ των γνώμας δεκαέξι λέγοντε τι να κάνουμε με του ανθρώπου αυτού, διότι ό,τι μεν έγινε δι' αυτόν θαύμα γνωστόν και βέβαιων είναι φανερόν ει όλου του κατοίκου τη Ιερουσαλήμ και δεν δυνάμεθα να το αρνηθούμε. 17. Αλλά για να μην διαδοθεί και γνωστοποιηθεί περισσότερων ει των λαών το θαύμα αυτό, α του φοβερήσουμε δυνατά και α του επιβάλλουμε να μην ομιλούν πλέον ει κανέναν άνθρωπον, χρησιμοποιώντα ω κεντρικών σημείων και ω βάση τη διδασκαλία των και του κηρύγματό των το όνομα αυτό. 18. Και αφού τους εκάρεσαν εκ νέου στην αίθουσαν, τους παρήγγειλαν να μην λέγουν στο εξής ουδέ λέξιν, ούτε να διδάσκουν με κύριο θέμα και σκοπόν της διδασκαλίας των την πίστην στο πρόσωπο του Ιησού. 19. Ο Πέτρος όμως και ο Ιωάννης απεκρίθησαν προς αυτούς και είπον: «Εν σχέση με αυτό που μας παραγγέλλεται, κρίνατε μόνοι σας, εάν είναι ενώπιον του Θεού να επακούμεν περισσότερο εσά παρά των Θεών». 20. «Ορισμένος κι εσείς δεν θα έβρετε τούτο δίκιον, διότι δεν δυνάμεθα εμείς εκείνα τα οποία με βεβαιότητα γνωρίζομεν περί του Ιησού και τα οποία είδαμε με τα μάτια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας να μην τα κηρύττωμεν». 21. Αυτοί όμως που τους ανέκριναν, αφού προσέθεσαν στην απαγόρευσή τους και απειλάς ότι θα τους ετοιμώνουν στο μέλλον αυστηρά εάν δεν συνεμορφούντο με την παρακελία των, τους αφήκαν ελευθέρους, επειδή δεν έβρισκαν τίποτε δια το οποίο να τιμωρήσουν αυτούς. Και ως εκ τούτου, ειναγκάστησαν να τους απολύσουν εξαιτία του λαού, διότι όλοι εδόξαζονται των θεών δια το γεγονός αυτό. 22. Ή το δε επόμενο να προκαλέσει την μεγάλη αυτήν εντύπωση εις όλων των λαών τον συμβάν αυτό. Διότι το πλέον των τεσσαράκοντα ετών ο άνθρωπος αυτός που είχε γεννηθεί χωλός και στον οποίο είχε γίνει το θαύμα αυτό της θεραπείας, το οποίο είναι το σημάδι και απόδειξης ότι με θείαν δύναμη ενήργησαν οι Απόστολοι.